Έχω να πω μερικού δημοσιογράφου αλητίε που υπερασπίζαν τα μνημόνια και την κυβέρνηση Αμαά Βενιζέλου. Και τώρα που βλέπουν ότι δεν πάρουν σύνταξη με τα ταμεία που έχουν αδειάσει τα ταμεία του, ζητάνε από τον Τζίπρα να φύγουν από το μνημόνιο. Ρε, δεν τρέπονται και λιγάκι οι κλέψει απαταιώνε. Δεν ζητάνε να φύγουν από το μνημόνιο. Ζητάνε να έρθει πάλι ο Κούλη να του χαρίσει περικά δάνεια. Να πάρουν την κανένα δωράκι για να τη βγάζουν. Και για τον ελληνικό λαό. Να σου πω είσαι αυτό που λέμε αμετ ανόητο Ναι, αμεταότι γιατί δεν είναι κλέφτη ακόμα αυτή. Πρόσεξε την Παύση μεταξύ Ταφ και Αλφα Ναι. Ε. Αλλά είσαι ακόμα έτσι το λε και το φωνάζει. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μου κάνει του χαρτί να το πει γιατί δεν το λέει πολύ. έχω ξαναπεί, μέχρι που να μάθω ότι κλέβουν κι αυτοί. Μέχρι να μάθουν ότι κλέβουνε τι είσαι. ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Πέστα. Α, δεν πέσαι, το είναι. ακούμε κάθε μέρα αυτό, δεν το λμάτει πολύ. Μπράβο! Είμαι ΣΥΡΙΖΑ να το λε ποιο στολμάει να το πει σήμερα. Θα το δώσω τύφλα να μάθω Αποστολή Έλα μωρίς Σιριζέ, τι κάνεις Να σου πω έχω άλλον έναν ακροατή που δεν τράπηκε και το είπε Είμαι Σιριζέος το είπε Είπε αυτό το πράγμα Α ναι πολύ. Προμερό έτσι Όσο υπάρχει ο Sky. Αυτό το δυστυχισμένο τορφανό το που το πρωί το χτίζουνε 45 μάστερος το βράδυ τον κρεμίζουνε Θα είμαστε πολύ Σιριζέοι μάνα μου <laughs> Τι την οδοναλήμι Όχι όχι δεν μα άκουα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 Πριν εβδομάδα έσκα ήδηση ότι η ελαϊ πουλάει το εργοστάσιο στην συμμετέω και πουλάει η ανακοίνωση τη στο λιγάκι, το εργοστάσιο μαζί με του εργαζόμενου. Δηλαδή πόσο. Κρίμα ο... έχει και ωραία γράφει απ' έξω. Δεν τα γράφει ότι θα μείνουν γραφείου και yeah. εργαζόμενοι θα πάνε αλλού. Αλλά απλά το θέμα του πολούνε και οι εργαζόμενοι μαζί με το εργοστάσιο Δηλαδή. Δεν θέλει πόσο... που δεν πουλάει μόνο το εργοστάσιο. Μαρέτα, ναι ήδη στην το εργασία του μέρα πολύ με αρέσουν. Είναι εργαζόμενο, αντικείμενο του εργοδότη. Α, με το πουλήσει, πώ να το πουλήσει ακριβάθη να κάνει. Τύλη σου με του εργαζόμενου. Συνήθω βέβαια έχει αφήσει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 Έχω πρόταση για να μην μπαίνουν στο Άγιο Όρο τώρα με να σπάσει το Άβατο και αυτά. Ακούγα τώρα αυτό που έλεγε σε εκθέδρο, παιδί μου. Έχω πρόταση πώ έχουμε έλεγχο διαβατήριων. Α, ένα έλεγχο. Μπράβο. Δηλαδή θα είναι ο έλεγχο τη ψα που λέμε. Μπράβο. Σαν ο στρατό. Λοιπόν, κύριε προσκυνητά, Μπράβο. παρακαλώ μπείτε όλοι στο ένα δωμάτιο και βάλτε το δάκτυλο ανάμεσα στου όρχε. Μπράβο, και σου λέγε Ότι όλα καλά, α πούμε. Εμεί θα τραβάμε ένα βιντεάκι για δική μα χρήση. Είναι, θα το αναρτήσουμε όλα καλά. Όχι, όχι. Είναι, ναι. είναι σαν αυτό που έλεγε τότε ο άλλο ο Μητροπολίτη. Ότι... Το κάπνισμα το γυπεί παντού, σοβαρά την υγεία. και το μοιράζει μετά και στου κόλπου τη Εκκλησία να χαρούν οι παπάδε. Τώρα πώ τα λε, αυτό, τον Για του κόλπου τη Εκκλησία. Αποστολή, κοίταξε. Νομίζω ότι από την αλλαγή φύλου πρέπει να εξαιρεθούν οι βαρβάτοι, διότι μπορεί να παρατηρηθούν. Είναι κρίμα. Καταρχήν γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή είσαι βαρβάτο, τον έχει μεγάλο. Τι το πετάσρε, φίλε, άλλο δεν έχει. Φαινόμενα Ρασπούττην. Ah. Oh, hello, you're welcome. None, no, no, no, no, no, no, no, no, Επίτυξε σχεδόν όλες εκτός από δύο 3 που ήταν δύσκολες Κατόπιν αυτού πήγε στον αυλάρχη Και του είπε ότι εμένα ο καλό μου είναι άχρηστο Και να μου δώσει άδεια να φοράω γυναικεία περούχα Και να φορέσω γυναικεία ρούχα Όπερ και γένετο Θεέ μου ούτε να τα σκέφτομαι δεν μπορώ αυτά Δεν μπορώ να σκέφτομαι στους κόλπους της εκκλησίας Να μπει κάποιος που έχει αλλάξει φίλο Θεέ μου Δηλαδή τηρουμέναν των ελλολογιών έκανε αλλαγή φίλου. Ε, κατάλαβα, ναι, αλλά στους κόλπους της εκκλησίας άμα είναι δεν τους στέλνουν με αλλαγμένο φίλο, πώς να στο πω. Εσύ, Τον άντρα εσύ, το θέλουνε άντρα. Εσύ, να το πούμε εσύ, καθαρά. Εσύ. Δεν μπορείς αυτήν να μου έρχεσαι γυναίκα με το κομμένο το τζουτσούνι, δεν θα σε κάνουμε κομμένο. Εσύ. Ο άντρας να είναι άντρας που θα πάει στην εκκλησία. Oh, those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 Ότι θα δικαιολογούσανε, θα δικαιώνανε. Όχι θα δικαιολογούσανε, δεν δικαιούσανε. Το βλάκα το μπουμπούκο Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Τα σιριζάβουλα το φανταζόμουν. Αλλά ότι θα δικαιούσανε και την. Πώ τρέχει να αυτοί, Ότι. Σωτι. Σωτι. Σου τορκίζομαι ό,τι. Σου τορκίζομαι ό,τι. Είσαι πέτα ουσία με κανένα χωμά. Η νόνι τη αποστόλη το τι επίδεση ήταν θα τα έχει δει. Έχουμε δεχθεί στο ίντερνετ από τα σεβιζά Ότι για φανταστείτε να ξεσηκωθεί η Κρήτη, να ξεσηκωθεί αυτή. Άμα ξεσηκωθεί η Κρήτη, θα ξεσηκωθεί και μένα η καρδιά μου. Εντάξει, <laughs> σηκωθεί καμία καρδιά. Τέλο παν πε. Λοιπόν, λίγο ιστορία δεν είναι, λίγο να βλέπουν να διαβάσει. Τόσο αμόρφο. Καλά ιστορία, παιδί μου, ποντάρουν σε αυτού που δεν έχουν διαβάσει ιστορία η Ανιστόρη. Τι δεν καταλαβαίνει, Έλαντέ, έλαν. Πάνω εγώ με την Ισπανία, δεν είναι αντίθετο να ξέρει. Να γίνω κόλλο, να αρχίσει το μαδομό, <laughs> να βγούμε μέσα από την κρίση. Πού θα πάνε όλοι αυτή. <laughs> τόσο τουρισμό στην Ισπανία θα φοβούνται τον ενφίλιο. Ελλάδα θα έρχονται. Τι θα γίνει. <laughs> Τη <Τις> πουλάνα <laughs> στο κάγκελ. Η Κρήτη θα είναι η επόμενη ανταλούσία. Τη πουστάνα! Α γίνει φίλιο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 Έρα, ακούτε. Ναι, ναι. Για να βρω ένα τηλέφωνο, τι έρευνα πρέπει να πάρω. Τι τηλέφωνο, <laughs> το 11880 του ΟΤΕ, ξέρω εγώ. 11880. Ναι, μάλλον. Είναι πιο εύκολο να πάτε ραδιοφωνικό σταθμό, ε, δεν λέω. 118. Μπορώ να βοηθήσω εγώ, τι θέλετε, τι ψάχνετε. Τράβουν τηλέφωνο του, του Υπουργού του Αντρέα του Ροβέρδου. Σωθήκατε. Δεν είναι Υπουργό. Ε, τι είναι, βουλευτή. Εσχάτω βουλευτή, ναι. Γιατί εγώ αυτό το παιδί, τα παιδιά των Αντρέα και των Γιάννη, όταν ήμουν στην Αθήνα, τα μικρά παιδιά. Και εγώ τα έβλεπα. Τώρα είναι μεγάλα, έχουν μεγαλουργήσει κατά πολύ. Και ο μπαμπάς του είχε βιβλιοπολείο την προμηθευτική. Εγώ δούλευα εκεί με ένα φίλο μου. <laughs> ναι, δεν ξέρω τι έκανε, τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ αυτό. Παρ' αυτά είμαστε περήφανοι και εμεί. Τέτοια βάχι. κολοτούμπα, τέτοια στροφή στο νεοφιλελευθερισμό και τέτοιο κάλυμα στη χρυσή αυγή. Λίγοι έχουν κάνει. Τέτοιο ξέπλυμα. Ναι. Δεν το έχω τελικά. Λυπάμαι, ναι. Δεν ξέρω τι εννοείς Το ότι θα έκανε ο Ντάιζεμπλουμ Άδιασμα σε όλο το μέτωπο τη λογική Στον Κυριάκο και σ' όλους αυτού. Αυτό το άδιασμα δεν μπορώ να το σκώσω Να σκίζει Ή... ο πρετεντέρης Στα ημάτια του και ο άδωνη Να έχουνε φάει τις κολότριχές τους Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα Από το δαχτυλιδομάλι με τίποτα Θα με αφήσεις να τελειώσω Όχι Γεια σου γα*** μου από σε ακούω τώρα εδώ. Και καλά κάνεις. Μπράβο. Συγχαρητήρια για το γούστο σου. Αυτός που μένει ρε μ***α που λέτε, εγκλωφοράει άντρωπος της πουτάστας γίνεται παντού. Απλά Πραγματικά πριν, φίλε, μοιράστηκε... Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, οι οποίοι είναι συνέχεια έξω και οι υπόλοιποι ή κάτω στα σπιτάκια του όπω τα τρία τζεγάρια που έχω απέναντί μου, που είναι τρία ζευγάρια με παιδιά δυστυχώ και είναι δύο χρόνια στον μπαλκόνι δεν έχουν πάει που δικά δύο χρόνια φίλε. Και εσύ σήμερα δεν θα... κάνει, κάθε κοιτά του άλλου στον μπαλκόνι. Ας Τώρα να μου πει άμα είναι μια γυναίκα βάζουμε. που αλλάζει κοντά στον μπαλκόνι και εγώ θα κύταγα. Εγώ σου λέω όταν πηγαίνω σπίτι και βλέπω. Ναι, και ναι, ναι και πώ το βλέπει, είναι μακριά ή χρειάζεται να βάλει και τα κιάλια του ανάμαλου. Εγώ βάζω τα κιάλια του ανάμαλου για να βλέπει καλύτερα αλλά τελος πάντων γίνεται δουλειά. Η Σράπτ που πήρε τα 14 ευρωβρόμια που δεν θα τα έβγαινο ΣΥΡΙΖΑ. Που του θα δώσαμε σπασμένε λάμπε, όμω, να τα λέμε όλα. Ε, ναι, και τα πήρε με δάνει από τι τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι τολέξ είναι για το κούσκι. Αυτή τη τράπεζα που εμεί ανακαλυμίσαμε. Θα ζητήσει και αποζημίωση 70 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Όχι να βάλετε τα αεροδρόμιο και να μην έχει λάμπα να κατηρήσουμε. Αυτό ναι, του ξεγελάσαμε, και δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Καλά και αυτοί δεν πήγαν άψανε ένα φωτό. Τόσο διαπραγματεύσει, να κατούριμα δεν του εκεί την ώρα. Να δουν...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 Δημιουργήσει τα πρακτικά λοιπόν από όλου αυτού που παίρνουν και λένε ότι δεν κάνει μια αναπαντήσει, τόπιασε με τη μισή φορά! Μπράβο μου. Σε τι φάσει. Εκτιμώτητα. Καλή φάση. Έλεγε ο άλλο προθέσει από την Κρήτη που είχε πάει εκεί γιατί είχε πάει Δεν θυμάμαι. Και έλεγε ότι αν έχουν νέε θέσει και να γυρίσει πίσω το επιστημονικό προσωπικό. Ο φίλο μου κοσμά έπαιρνε 895 ευρώ γενετική βιολογία στο υποκράτο. Το πήραν στο Μάθεσαιρμορέ με 170 το μήνα. Η ανάπτυξη έρχεται. Yeah. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό το ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι ο επόμενο πόσο θα συνεχίσει. Ελα ρε, αποστολή, πολύ μου είσαι, πώς συνοχω, μέρες να σε παίρνω; Δεν, να σε δεν παίρνω, ε, με το εύκολα να Δεν Το λέω το δηλώνω Είμαι το άπαρτο, το άπαρτο το Κάστρο που λέμε. ή να το... με δυσ... Όχι, άπαρτο είναι χοντρό. Δίς Δύσπαρτο δύσπαρτο δύσκολα σε πουτάρνουμε <χινήσι> Ναι ναι αυτό, αυτό ε, και η ο... Τώρα μπορώ γιατί όχι σιγά κύριζε το ο... λόγο ότι θέλω κάνω Ο ο ομπολιόπουλος ο... ο... ο... ο... έφαγε μια στηριζέα Έφαγε ένα δεξιό, έφαγε ένα πασόκο Τώρα τι έχει μείνει για να φάει ρε παιδί μου Ότι του βάλουμε δίπλα ξέρω εγώ Ότι του βάλουμε δίπλα το τρώει Ξέρω εγώ τώρα έχουμε μπλήξτο Το επόμενο είναι να φάει και τους συγχολείπτες να κάνει του.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 Καλά, και ο Χάρι ο Ρόμα, πάμε μπρο πίσω. Εχθέ είχε μπρούζλι. Πού? Στην τηλεόραση, στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν είδε ξύλο που έπεθε. Όχι, δεν ήταν μπρούζλι αυτό. Αυτό ήταν Steven S.γκάλ. Που έχει τα όπλα, mm. αλλά τα πετάει και δεν έρθει με τα χέρια. Μπράβο, λοιπόν, άκου παλιά, επειδή ήμουν μηχανικό εκεί στη Ιδιάνα, στο Μαρούσι, έπαιζε μπρούζλι και μια τσόντα. Κατάλαβε, ήταν. Μπρούζλι ah. και τσόντα μαζί. Ήταν yeah. αυτό που λέμε δύο έργα σεξ, <laughs> αλλά ήταν τσόκελο. Όχι, ρε, παιδί μου έλεγε στην κόμμα να πάμε να δούμε μπρούζλι τσ και μετά. Το δεύτερο είναι ξύλο. Τσοκελό, τσοκελό. Τη πονάσου ποτατικά φαντάσου αυτή από το μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ε. Να έπρεπε να αξιολογήσει εσένα και τον Καλαμόγκη σαν δημοσιογράφο. Τι βαγμού θα σα δίνει και βάλει. Πολύ θα ήθελα να ξέρω μαζί καταρχήν, αλλά, αλλά... πολύ θα ήθελα να ξαναπάρει τηλέφωνο. Και εγώ επιθυμώ γιατί εντάξει βαρέθηκα τώρα να ακούω τα ίδια και τα ίδια αυτό, να ακούμε κάτι διαφορετικό. Χθε λοιπόν ήταν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τη Καταλανία, σωστά. Ναι. Έπαιζα ένα ιντερνετικό παιχνίδι με κάτι άρματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που έχει έτσι chat, μιλά με διάφορου, και βλέπω έναν τύπο που έχει σημαία κόκκινη-κίτρινη αυτή τη ριγέ. Κάτι λίγα ισπανικά ξέρω εγώ, του λέω Viva la Entepediencia <laughs> λέει, Γεια σου φίλε, εδώ όλα αυτά ισπανικά, αγγλικά κτλ. Και, και πλακώνει, δίνει μια κουβέντα μεταξύ Μαδριλένων <laughs> και Και γίνει το παιχνίδι που Όχι είστε Ισπανία Είμαστε όλοι Ισπανοί Όχι εσείς μας καταπιέζετε Όχι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι Όχι εσείς θέλετε να μας πείτε το θέμα Στ*** να το κάνει σου λέω σου... Άντε γεια σα λέω τώρα παιδιά Έβαλα το φυτίλι Ωραίος και ρε, ωραίος, μπράβο <χει>